Καλημέρα παππού! Κάως στο καλέ καμζί! <Κι> Τσεμα μαθίτσι άμερε το σχολείε Νικόα Εμαθήκαμε να με τσίωμε. Από το ένα ως το δέκα Άλεμιντε να ράου τσέσι ξέρου Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξε, εφτά, οχτώ, εννία, δέκα Τσέσα ου, τότε έτσι ξέρουν πόση δατίου εμέχονται τσέ του δύο χέρενά μου. Αμέ. Πέντε δατίου τανία χέρα. Τσε πέντε τανάβα. Εμέχονται δέκα όλοι μαζί. Τσε πόσα ζωντίνια εμέχονται ταχούρα. Ένα τσάο. Τέσσερι γίδε τσε πέντε εμεχονται χούρα. Δύο βανατσίε. Τσε εγκανία δεκαερία δεκαρία κοτε το βούλε το σκαρτσουνάτε νε ξεχάτσερε. Όμ' έχουν Ένα όνε, δύο μούλε, τσεπρεσί κατσούλε. Μόνιου. Όνι θι νικούμενε τσίπτα αλλιού. Το καλύτερ ζουνε ξεχάτσερε Νικόα. Με πει ρε σιπεζάχου τα μέρα. Με το γκούεμι, με το γκούεμι τον ταβέλη. Τσε να με του Αυτό ήταν το, το σημερινό μάθημα. Για να μάθουμε κάποια ουσιαστικά πώς κάνουν πληθυντικό. Θα δούμε αρκετά. Θέλει κάποιος να προσπαθήσει με τη βοήθειά μου να το μεταφράσουμε. Το no. τέλος ήταν δύσκολο. Το τέλος, το τέλος ήταν. Το τέλος, ε, άξιμη. Ναι, <Κι> ναι, <Κι> ναι. αρχή καλά ήταν, ναι. Ε. Έχει... είναι πιο εύκολη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Να πάω από την αρχή ήταν. Βεβαίως. το κατέκα. άλλο. Yeah. Το και καλό παιδί. Το καλό παιδί. Το καλό το σχολείο Ιελικόα. Και έμαθε σήμερα στο σχολείο Μαθήκαμε να με από το 1 στο 10. Μάθαμε να με τσίγουμε από το 1 στο 10. Ελαμβίδε. Συγγνώμη. να ράω ξέσσι ξέρε. Πες μου, μου να δω τι ξέρεις. Α, να είναι να δω τι ξέρε. Να, ξέρει. Και μετράει το παιδάκι. Ένα, δύο. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mm -hmm. Τσε αού, τότε εσύ ξέρω πώ η με έρχονται, θα του δίνω και ένα Εδώ. Λοιπόν, mm -hmm. τσε αού, τι λε, τσε αού, τι λε. Τότε, τότε. Πόσα δάχτυλα, δάχτυλα έχουμε και στα χέρια <μι convulter> <μας. laughs> <Έτσι. μιου> Αμέ... δύο χέρια μας; Έτσι; Αμέ; Ναι, ναι, ναι, και στα δύο χέρια μας. Αμέ πέντε. Δεν Τι Πέντε δάχτυλα στα δικά σου χέρια. Στο Kingdom, 2. 2. <μιου> ένα, στο ένα χέρι Μάς. είναι, ναι, είναι σ σο σ σο. στα τσακώνικα, είναι θηλυκό, αχέρα. Όπω είναι και στα άκρη, στην Κρήτη, έτσι, αχαίρα. Μάλιστα, και πέντε τα άβα. Και πέντε στο άλλο στο άλλο χέρι. Στο, στο άλλο χέρι. Mm -hmm, mm -hmm. Μέχουν και δέκα όλα μαζί. Έτσι, μπράβο. Σε πόσα ζωντίνια μέχουν τα κούρα. Alle, ζωντίνια, δεν βλέπω το κείμενο, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι, ναι, να το ανεβάσω λίγο, ωραία. Και πόσα ζωντίνια εμέχονται τα χούρα, πόσα ζωντανά, πόσα ζώα έχουμε στο χωράφι. Α, πόσα ζωντανά έχουμε στο χωράφι. Λοιπόν, να πω ένα τσάο, ένα τράγο. Α, ένα τράγο. Τέσσερις γίδες σε πέντε ζουφάλια είναι τα κατσικάκια και πέντε κατσίκια πέντε κατσίκια δύο βανατσίε είναι οι δύο αρνάδες οι δύο αρνάδες έτσι; Και γανία δεκαριά κότε και καμιά δεκαριά κότε. κότες; είναι βανατσίε; Βανατσίε είναι το αρνάκι, α, α, το... Α, είναι αβανατσία, αβανατσία είναι η αρνάδα, θα τα δούμε τάχος στο λεξιλόγιο, μη σημειώνετε τίποτα τώρα, α, α, α. θα τα δούμε όλα, θα τα δούμε όλα στο λεξιλόγιο, δεν σας έχω αφήσει ποτέ έτσι. Λοιπόν, το βούλε το σκαρτσουνάτε μια ξεχάτσερα, δηλαδή το γκόκορα το νυχάτο, το... Το αυτός που έχει τα ωραία τα γαμψά νύχια. Τον ξέχασες! Όμοι, <Σιλίκη> έχουν δεν έχουμε τίποτε άλλο! <Σιλίκη> και απαντάει το παιδί, ένα όνε, ένα γάιδαρο, <Σιλίκη> δύο μούλε, δύο μούλες, δύο μουλάρια, έτσι θηλυκά, τσεπρεσί κατσούλα και πολλές γάτες. Το μούλε τι είναι? Οι μούλες, οι, τα μούλαρια τα θηλυκά. Τα θηλυκά, οι, οι μουλάες, να το πω έτσι το λέμε, Γελάμε λίγο γιατί έχουμε συνηθίσει να λέμε μια γυναίκα ανέστητη τώρα γιατί αυτό είναι κοινωνικός ρατσισμός, <laughs> <laughs> είναι σεξισμός, λοιπόν. <laughs> <Δεν υπητράγματα. laughs> λοιπόν. Μόνο, μόνο, μοναχά, όνι θυνικούμενε τσίπτα άλλου, δεν θυμάμαι τίποτε άλλο λέει το παιδί. Όνι θυνικούμενε ναι το καλύτερο, ζου, το καλύτερο, νιε ξεχάτσερε Νικόλα, το ξέχασες Νικόλα. Με ποιε ρε σι, πεζάχου ο ατανά, μέρα, με ποιον παίζει όλη την ημέρα και θυμήθηκε το παιδάκι τον σκύλο μου, με το σκύλο μου, με το σκύλο μου Μα, τον ας... ταβέλι, Ο Κούε είναι ο σκύλος. Μα, ε, μ. Από το κείον, Με ποιο όμως είναι το Κούε. Είναι ο είναι ο κουέ, αλλά εδώ είναι αιτιατική γιατί λέει με τον, με ποιον Α, με τον. Είναι, είναι, είναι αντικείμενο. Με ποιον παίζεις, με τον κουέμι, με τον κουέμι, με τον κουέμι, τον ταβέλη. Ένα όνομα που μπορούσε να αντιστοιχεί τότε, τέτοια ονόματα δίνανε, τραχύλι, ταβέλι, μουργο, μουργα, αράπι, τσε να ράρε παππού και να δεις παππού. Πώς παλεύει ο άτιμος με τους άλλους σκύλους, με τα άλλα σκυλιά. Μ? Λέμε και ο σκύλος, στη νέα ελληνική λέμε ο σκύλος, λέμε και το σκυλί, χωρίς να έχει υποκοριστική ιδιότητα το ουδέτερο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήτανε το κείμενό μας. Μια χαρά, μια χαρά. Παιδικό λίγο, αλλά όλοι παιδιά είμαστε. ε; <Σιναι> <Σιναι> <Σιναι> ε, μ, αρέσει, μ' αρέσει όμως το ότι επαναλαμβάνουμε πολλές φορές και νομίζω ότι η επανάληψη είναι και η μήτρη μάθησης Τώρα έχω αρχίσει και ε, έχω αυτό το αίσθημα το ότι μπορώ να καταλάβω Στην αρχή ήταν κινέζικα <Σιναι> Τώρα δεν είναι κινέζικα Για μένα ξεχωριθούν για την κινέζικα ο Γιάννης, ε, ε, δεν ξέρω αν τον ακούσατε, ο Γιάννης λέει: Εμένα εξακολουθούν να μου είναι Κινέζικα. Λοιπόν, ο ε. γυράζει τώρα, Γιάννη, έμει ε, αγαπούνται τη Τσέτρου. Λέω: Δεν πειράζει, αγαπάμε κι έτσι. <laughs> λοιπόν, καλό, καλό. Ε. Καό το καλέ καμπζί, καλό τα αυκία μου, το φως μου θα πει αυτό. Καό ε. τα μαρούα, καλό τη μαριγό, τέλο πάντων. Εμαθήτσε έμαθες. Β' ενικό πρόσωπο, ενεργητική φωνής, αόριστος. Το ρήμα είναι μαθένουρ, μαθένουρενι, ένι, εμαθήκα. Μα. Μαθένω, μα έμαθα. Εμαθήκαμε, πρώτο πληθυντικό αορίστου πάλι, μάθαμε. Έτσι. Να μετσίωμε, να μετράμε, είναι υποτακτική ένεστοτα του ρήματο με ένι, μετράω. Μετσίουρ ένι, μετράω. Εμετσίκα, δεν το έχω σημειώσει, αν θέλετε εσείς το σημειώνετε, ίσως το παρέλειψα. Εμετσίκα, εμέτρησα. Να ράου, και βάζω μέσα, μέσα σε παρένθεση να ο ράου, ε, είπαμε ότι επειδή έχουμε εν φωνή. φωνή Έχουμε, η στρατηγούλα μας ακούει, η στρατηγούλα τι έχουμε εδώ που είσαι και της γλωσσολογίας α, α, Αποβολή α, α, Αποβολή Το, το, το πιο α, έχω α ουσιαστικά αυτό που είναι πιο αδύναμο mm -hmm. το, το να δεν γίνεται να αποβληθεί γιατί είναι του, του μορίου, είναι το, το να της φωταχικής Οπότε αφεύγει το, συγγνώμη έχει το α, το όμικρο, είναι πιο αδύναμο το α mm -hmm. Ωραία και έχουμε αποβολή, πολύ ωραία να δω. Υποτακτική ενεστώτα του ρήματος «ορουρ ένι» βλέπω. Βάζω μέσα σε παρένθεση, το, μάλλον δεν είναι παρένθεση, λέω «στιγμιαία» γιατί η υποτακτική ε, ενεστώτα, μάλλον όχι. Εδώ είναι ένα λάθος. Υποτακτική αορίστου. Υποτακτική αορίστου δηλώνει το «στιγμιαίο». Συγνώμη. Ε, εσείς διορθώστε το και τώρα από όταν θα κατέβει στην πλατφόρμα, υποτακτική αορίστου δηλώνει το στιγμιαίο και η υποτακτική ενεστώτα δηλώνει κάτι που γίνεται συνεχόμενο. Δηλαδή το να ορίνου να ορύνου, είναι υποτακτική ενεστώτα και σημαίνει να βλέπω συνέχεια, ίσως επειδή στα νέα ελληνικά, ναι, εδώ έχω κάνει εγώ ένα λάθος, συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί το... Την ώρα που έγραφα, τέλος πάντων. Λοιπόν, υποτακτική, υποτακτική αορίστου ε, που δηλώνει το στιγμιαίο είναι να ωράω, να δω, έτσι, να δω, μία στιγμή να δω, να βλέπω είναι να ωρήνω, να ορίνου. Αν θέλετε εσείς στα τετράδια σας σημειώστε το, εδώ αυτό το να ωράω είναι υποτακτική αορίστου. Λοιπόν... Τσέσαου. Τσέσαου, έσιαου αυτό είναι. Τι, Τσέσαου. Ποτέ yes. δεν, όταν μιλάω με το θείο μου παράδειγμα, που έχει κατέβει από το έχει έρθει από τον Τυρό να, και συναντηθήκαμε στον δρόμο δεν το πω, Τσίου, θα το τσέσαου, έτρου ενά έτσι έγινε, τι λες Είναι yes. η καθομιλουμένη που απλοποιείται έτσι. Oh. Mm. Το... <Δ' χει> ΑΟΥΡΕΝ είναι το ορίμα λέω. Ο, <χει> οι οι κασανητσιότε λένε ΛΑΛΟΥΡΕΝ, Τσέλε λαλού, τσε λαλού τι λε. Έτσι. Σε λαλού τι λε. Δατίου, είναι τα δάχτυλα. Ο δάτιλε, ο δάτιλε, είναι το ένα δάκτυλο. Η δατίου, τα δάχτυλα, η δάκτυλο τέλος πάντων. Αχούρα, το χωράφι, έτσι. Αχούρα είναι στον ενικό ή χούρε είναι στον πληθυντικό. Είχαμε πει και σε προηγούμενο μάθημα, δεν ξέρω αν το είχαμε πει με εσάς ή με την άλλη ομάδα, γιατί στα νέα ελληνικά, τα αρσενικά και τα θηλυκά της αρχαίας ελληνικής έγιναν ουδέτερα. Ε, η χιρ έγινε το χέρι, έτσι. Ε, ο πούς έγινε το πόδι. Ο ποταμός, το ποτάμι. Και πάρα πολλά. Δεν, δεν, δεν ξέρω αν γνωρίζει κάποιος από την παρέα εδώ να, να το πούμε. Μου κάνει εντύπωση. Πολλά, ίσως από την απλοποίηση. Ο, ο λαός τα απλοποίησε έτσι με το πέρασμα των χρόνων, χωρί να το, το συνειδητοποιεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ζωντίνια τα ζωντανά. Είναι το ζωντίνι το ζώο, το κτήνος τέλος πάντων, μεταφορικά βέβαια ανόητος κουτός άνθρωπος. Και συνώνυμο το ζωντόβολε, το ζώο, ζω, το ζωντανέ, αλλά ε, το συνόνιμο του όταν, όταν χρησιμοποιούμε, δηλαδή το ανόητος κουτός άνθρωπος. Ε, σπάνια θα πεις έχω στο χωράφι πέντε ζωντόβολα, θα πεις ενιέχα τα χούρα, ενιαίχα τα χούρα, πέντε ζωντίνια, πέντε ζωντανά, ή πέντε ζά. Αλλά το ζωντόγολε πάει κυρίως για όταν μεταφορικά θέλουμε να πούμε ότι κάποιος είναι κουτός, ανόητος. Ο τσάου είναι ο τράγος. Πληθυντικός, οι τσάουνε. Ο τσάουνε, οι τράγοι. Οι γίδε είναι οι γίδες. Το, η πεντεζά. αλλα το ζωντογολε παει γενικού είναι ο Τσάο ειναι ο τραγος πληθυντικος Οι τσαουνε Η τσαουνε οι τραγοι οι γιδε ειναι οι το η ονομαστικη γενικου ειναι αγιδα γενική γενικοι τα γιδέ της γίδας, αιτιατική, ταν, εγίδα. Πληθυντικός αριθμός, η γίδε, γενική, δεν έχει, αιτιατική, τουρ, εγίδε, e της γίδες. Εδεϊκα, τουρ, έδεσα, τις γίδες, όρπα, τωδέτζι, εκεί στο δέντρο, τέλος πάντων. <coughs> Τώρα, αυτό με τη γενική που πολλές φορές δεν απαντάτε στη διάλεκτο, Κυρίως η γενική του πληθυντικού και γίνεται περιφραστικά είναι μία προκαλή απορία σε πολλούς από εμάς που ασχολούμαστε με, τα, με τη γλώσσα. Ε, τώρα οι, φαντάζομαι επιστήμονες που, της γλωσσολογίας ίσως να μπορούν να δώσουν κάποιες απαντήσεις. Ε, ακόμα κυρία Ελένη... Είναι και το πιο ίσως ε, ωραίο σημείο στα τσακώνικα, γιατί έχουμε αποβολή, δηλαδή προκαλείται ενδιαφέρον όλων των γλωσσολόγων και ε, παρατηρείται και σε άλλες διαλέκτους το ίδιο, mm -hmm. ε, που χρονολογούνται λίγο μετά τα τσακώνικα, πούμε, δηλαδή στα ποντιακά πάλι δεν έχουμε γενική πτώση. Αλλά είναι κάτι που άλλοι το εξηγούν αλλιώ, άλλοι το εξηγούν διαφορετικά. Γενικά οι γλωσσολλογοι χτυπιούνται μεταξύ του γι' αυτό. Μάλιστα. Δεν, δεν έχουν καταλήξει κάπου. Όπως το γεγονό αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά με το, με το ρο και το ζήτα, ότι οι άντρες προφέρουν το ρο κανονικά στις λέξεις, στις λέξεις ενώ οι γυναίκες το προφέρουν ζήτα. Εμένα μου κάνει εντύπωση και έχω αναρωτηθεί πότε γίνεται η αλλαγή δηλαδή. Εγώ, παράδειγμα, που μιλάω στο γιο μου Τσακώνικα, του μιλάω με την προφορά του Ζήτα. Πώς το αγόρι ξαφνικά, σε ποια περίοδο της ζωής του, ενώ ακούει εμένα να λέω αζίκου, πα, παίρνω, αυτό θα πει αρίκου. Ε, ε, μου προκαλεί μια εντύπωση, δηλαδή πώς... θα πάει στο Ο... Ο Γιάννης απάντησε ήδη, όταν πάει στο καφενείο. <laughs> όταν πάει στο καφενείο. Λοιπόν, και ζουφάλια ή ρουφάλια, το, αυτό το άνδρ σημαίνει οι άνδρε, είναι τα κατσικάκια. Είναι πληθυντικό του οδοτέρου ουσιαστικού το ζουφάλι, το κατσικάκι από το ερυφάλι, έρυφο. Ε? Βανατσίε είναι οι προβάτε. Αβανατσία είναι η αρνάδα, το θηλυκό τα κατσικακια ειναι πληθυντικος του μικρού, το μικρό δηλαδή αρνάκι τέλο πάντων. Το αρσενικό το λέμε βάνε. Δηλαδή αν μία προβάτα γεννήσει δύο προβατάκια, το ένα είναι θηλυκό θα το πούμε βανατσία, αρνάδα, και το άλλο θα το πούμε βάνε, αρνή, το αρσενικό, έτσι. Α, συγγνώμη, έχω δώσει... Ε, α, προβάτα να μου, εμπίτσε μια νιά βανατσία, τσε δύο βάνη. Η προβάτα μας έκανε μία βάνη και τη λέξη βάνη για το αρνή, το δύο το αρχικό αντιστοιχούσε στο δίγραμμα στο το δίγραμμα, δίγραμμα ναι ναι ναι το που, που, που είναι σαν εφ σαν σαν σαν το το δίγραμμα αυτό το αρχαιο δίγραμμα που λέτε είναι ε, στην γραμμική γραφή β γράφεται σαν εφ αγλικό ακνειβό ε? mm. ναι, ναι, ναι, ναι. η προβάτα μας λοιπόν έκανε μια αρνάδα και δύο αρνιά έτσι ότε που... που... Είναι οι κότε. Η, η ονομαστική του ενικού είναι ακότα η, η κότα. Βούλε ο κόκορας, ο βούλε είναι και η βούλοι, οι βούλοι είναι οι κόκορες. Σκαρτσουνάτε θα πει με ωραία γαμψά νύχια. Μια ξεχάτσερα, το ξέχασες έτσι Είναι βήτα πρόσωπο, αορίστου, ενεργητική φωνή, ξεχνούρανι, εξεχάκα, με επίδραση βέβαια της Νέας Ελληνικής. Το συνώνυμό του είναι το αλεσμονού, αλεσμονίκα. Αλεσμονού, λησμόνισα, έτσι. Ναι. Ο όνε ναι, είναι ο γάιδερο. Ναι, <laughs> ε, συγγνώμη, αλλά ο, πάντοτε όλο λαθάκια βρίσκω. Έχω ξεχάσει να βάλω τον πληθυντικό. Ιόνου ονε όνε ιόνου. Ιόνου. Ιόν. Ιόνου. Με, Με ομικρο πιλότα. Ναι. ναι, ναι, ναι. Και ένανι. Ένανι, ένανι, ναι. όνε ιόνου. Μούλε, οι μοιώνε, τα θηλυκά μουλάρια τέλο πάντων. Στον ενικό είναι αμούλα και αμούα, να φεύγει, να, να, να, να φεύγει το λάμδα. Ο Μούλε είναι το αρσενικό μουλάρι και μεταφορικά ο νόθος, το νόθο παιδί τέλο πάντων. Όνι θυνικούμενε δεν θυμάμαι. Είναι πρώτο ενικό πρόσωπο, έτσι παθητική φωνή. Θυνικούμενε ρένι, εθνήμα, θυμήθηκα. Mm -hmm. Θυνικούμε νερένι θυμάμαι, εθινήμα θυμήθηκα. Εθινήμα, εθινήμα. Το καλύτερο ζώο είναι συγκριτικός βαθμός του επιθέτου ο καλέ, ακα το καλέ, πληθυντικός η καλή, η καλή τα κά κα, τα κα, καμπζία, τα καλά παιδιά, έτσι, η καλή γουνέτσε, οι καλές γυναίκες, η καλή αθρίπι η καλή άνθρωπι Εσύ πεζάχου, β' ενικό πρόσωπο, ενεργετική φωνή, παίζεις, το ρήμα είναι πεζάχου, ρένι, παίζω, επεζάκα, έπαιξα. Επέξα. Ο κούε είναι ο σκύλο, του κουνέ, γενική, ο κούε του κουνέ, γενική ενικού, ο σκύλος του σκύλου, πληθυντικός η κούνη. Η κούνη. Mm. να ράρε, να οράρε, έχουμε αποβολή το όπα καλά αστρατηγούλα αποβολή, έχουμε αποβολή. Η ναι. υποτακτική αορίστου, το εδώ το γράψα καλά, δεν το φωνής του ορούρ ένι βλέπω. Οράκα είδα Η υποτακτική ενεστώτα θα ήτανε, θα είναι να ορίνερε να βλέπεις έτσι έχουμε ε, ε, είναι κάτι το επαναλαμβανόμενο η υποτακτική εναιστότα ενεστώτα του, του ορούρ του είναι να ορίνερε να βλέπεις ενώ το να οράρε που είναι υποτακτική αορίστου του είναι να δεις κάτι το στιγμιαίο έτσι πουρ πως τροπικό επί, επίρημα yeah. και ενιπαλέγου Παλεύει. Τρίτο πρόσωπο, ενεργητική φωνή. Παλεγκουρ ένι. Παλεύω. Ωραία. Κλήση ουσιαστικών. Το καντζί του καντζίου. Τζία του Πριν προχωρήσω, να ρω... θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Όχι. Mm -hmm. mm -hmm. Όλα καλά? Mm -hmm. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε στην κλίση ουσιαστικών. Ουδέτερα σε το καμπζί του καμπζίου. Τα καμπζία του καμψίου. Ναι. Έχουμε γενική πληθυντικού εδώ. Των παιδιών, δηλαδή. Ναι, ναι. Α. Το παιδί του παιδιού, τα παιδιά των παιδιών, βέβαια. Α. Ομοίως, το βουζί που είναι Α. το, το στήθο, το ζωβγάζι, το ζευγάρι, το μουάζι, το μουλάρι, το πουλί, το πουλί, το πετούμενο τέλος πάντων, το χράμι, το χειράμι. Δεν ξέρω αν το λέτε, αν το τα ακουστά, το χράμι είναι αυτό το υφαντό, το, το σκέπασμα για το κρεβάτι. Έτσι Το ψαλί, που είναι το, το ψαλίδι. Το ψαλί, το ψαλίδι. Αν και συνήθως στην τσακωνική, απαντάτε στο πρώτο, στην ονομαστική του πληθυντικού. Τα ψαλία, τα ψαλίδια, δηλαδή επειδή είναι δύο. Όπως οι ξένοι λένε a pair of scissors, ένα ζευγάρι και νοούνε το ψαλίδι ή a pair of trousers και νοούνε το παντελόνι. Το ίδιο και στα τσακόνικα απαντάτε η λέξη στην ονομαστική του πληθυντικού. Εγώ δεν θα πω του γιού μου, δίνει το ψαλί, δίνει τα ψαλία. Δώσε μου το ψαλίδι. Έτσι. Αλλά οφείλω να το, να το πω. Να ρωτήσω, εδώ πέρα το ζωβγάζι και το μουάζι, μήπω είναι αυτό που λέγατε πριν με, με το ρο και το ζήτατο, το γυναίκες που... Α, ναι, ναι, ναι, ναι, το, το ζωβγάρι, το, ζω, το μουάρι το, ή και το μάρι, θα ακούσετε το μάρι, να, να φεύγει το μου και να λένε το μάρι. Βέβαια, εκεί ακούγεται ο άλλος, μπορεί να ακούσει το το μάρι, αλλά όχι, είναι το, το μουάρι, ναι. Όντω, όντω ε, έτσι είναι. Λοιπόν, ε, αρσενικά σε ό, και έψιλον, ο ακό που είναι ο ασκός, η ακού ή ασκή, γενική του ακό, τον ακού ή τουρ, α, συγγνώμη, συγγνώμη, ε, για να μην σας μπερδέψω, ένα λεπτό, ο ακό, ο ασκός, του ακό, ε, γενική, έτσι, ετιατική τον ακού, τον ακού. Ονομαστική πληθυντικού, ονομαστική πληθυντικού, η ασκή, γενική πληθυντικού δεν έχει, τουρ, ακού, τους ασκούς. <συσίλυν> Μετά είναι ο άντε που είναι ο άρτος, το ψωμί, έτσι. Γενική δεν έχει ούτε ενικού ούτε πληθυντικού και έχει αιτιατική ενικού και πληθυντικού τὸν άντε του άντου. Ο άντε ή άντου, τον άντε του ράντου. Έτσι. Τα ψωμιά δηλαδή. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ράντου σημαίνει τά ψωμιά. Αφήκα του ράντου, άφησα τι άφησα Του ράντου, τά ψωμιά Τάνω το σοφρά, πάνω στο σοφρά. Ά, Έτσι. Mm -hmm. Θα ρωτήσει κάποιο, ποια σαφή του Ράντου, πού τα άφησε στα ψωμιά, Σαφίκα, τάνω, του Ράντου, σαφίκα, τάνω, το σοφρά. Τα ψωμιά τα άφησα πάνω, πάνω στο σοφρά. Mm -hmm. Ξέρετε τι είναι ο σοφρά, ή όχι. Mm -hmm. <laughs> Σάντι, εγώ δεν ξέρω. Α, σε, είδα, είδα, πρόσεξε, είδα το... Έλα, τώρα ξέχασα τα λόγια μου. Είδα την, το πρόσωπό σου. Είδα την έκφραση ναι, Είδα την έκφραση του προσώπου και κατάλαβα ότι υπάρχει ένα κενό. Λοιπόν, ο είναι ένα χαμηλό, στρογγυλό, ξύλινο τραπέζι, πάνω στο οποίο έτρωγαν τα παλιά χρόνια επί τουρκοκρατίας τέλος πάντων συνηθίζεται να λέμε αν και σε πολλά χωριά προ 3-4 δεκαετίες στην Ελλάδα στην, σε χωριά απομακρυσμένα ακόμα και πριν τρει-τέσσερι δεκαετίες έτρωγαν το φαγητό τους. Το είχαν κυρίως για να ανοίγουν φύλλο, να φτιάξουν τις πίτε τους αλλά το χρησιμοποιούσαν και για να τρώνε. Βέβαια όταν ήρθε κάποια στιγμή η εξέλιξη και αυτό δεν μπορεί κανένας να το σταματήσει ε, και τα αφήσαμε στην άκρη. Τα τελευταία χρόνια επειδή έχει γίνει έτσι μια α, αναζήτηση του παρελθόντος, από, για, για μόδα, έχει γίνει μόδα και το βρίσκει σε πολλά, σε πολλά σπίτια που θέλουν να έχουν ένα, έτσι, παραδοσια, μια παραδοσιακή διακόσμηση ένα χαμηλό, ξύλινο, στρογγυλό τραπέζι ανατολίτικης προελεύσεως κυρίως αυτά λοιπόν ε, δεν, μι, δεν μιλάτε εσείς τι να πείτε οι καημένοι όπως τα βλέπετε εγώ όμως που το είδα εγώ όμως που το είδα τώρα και λοιπόν γενική έχει γίνει λάθος είναι αυτό τώρα το τυπογραφικό να πω δεν είναι τυπογραφικό τέλος πάντων ΤΟΥ ΑΚΟΥ, συγγνώμη, ΤΟΥ ΑΚΟΥ, ΤΟΝ ΑΚΟΥ. Γιάννη, αυτά πώς μπορούμε να τα σβήσουμε μετά στην πλατφόρμα. Θα καθίσω 10 λεπτά, καθίσω 10 λεπτά ναι. Αχ, να ζητήσω συγγνώμη για άλλη μια φορά. Είσαι Γενική, Είσαι, τώρα, πειράζει. όχι, πειράζει, γιατί μετά αν μείνει έτσι, ο άλλος θα το μάθει Είσαι, λάθος. Γενική του ΑΚΟΥ, ΕΤΙΑΤΙΚΗ ΤΟΝ ΑΚΟΥ. Έτσι. Γιατί πάμε μετά, ε, είδα, ήμουν έτοιμη να πω πώς το κατάλαβα, πώς το, ήμουν έτοιμη να πω ο αγώ του αγού Που είναι το... και λέω, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα Ο αγώ, πώς. ο βάρσαμος που είναι ο βάλσαμο το, το βότανο Ο σακό, ο σάκος, ο τσέραμος που είναι το κεραμίδι Ο αγγίναρε που είναι η αγγινάρα ο κούμαρε, ο κούμαρος, η κουμαριά, ένα, ένα είδος δέντρου, ένα είδος ε, θάμνου. Ναι, κουμαριά, ναι. Ο όνε, ναι, ο γάιδαρος, Ο ψίνε, που είναι και ο πρίνε, Γιώργο, για σένα, ο πρίνος. Ένα είδο δέντρου. Ένα είδος δέντρου. Ένα είδο δέντρου, ένα είδος, ένα είδος δέντρου που κάνει μικρά βελανιδάκια. Ένα είδος βελανιδιάς τα λέγαμε. Ένα είδο βελανιδιάς, ο πρίνο. Ο πόρε που είναι η πόρτα. Και τα λοιπά. Εντάξει, έβαλα και τα λοιπά. Έχει πάρα πολλά, αλλά έβαλα. Πέντε, έξι τέλο πάντων. Πόσα είναι αυτά. Άρα είναι ο αγώ του αγού. Ή αγού. Ο, ο ατζίναρε ή ατζινάρου. Έτσι. Ε, ο κούμαρε ή κουμάρου. Ο όνε ή όνου. Ο ψίνε ή ψίνου. Ο πόρε ή πόρου. Ο σάκο ή σάκου. Τα σακιά. Έτσι. Ο τσέραμο ή τσεράμου. Ο βάρσαμο ή βαρσάμου. Ο αγώ ή αγού. Έτσι πέφτει ο τόνο. Στο... Όταν έχουμε, πώ βλέπετε στα τρισύλαβα, ο τόνος πέφτει στην ονομαστική πληθυντικού. Ο τσέραμο ή τσεράμου. Ο ατζίναρε ή αντζινάρου. Ο κούμαρε ή κουμάρου. Στα δυσύλλαδα, όχι. Ο ΨΗΝΕ ή ΨΗΝΟΥ. Εντάξει. Αυτά, παιδιά, είναι καθαρά θέμα ναι. συνήθειας, θέμα επανάληψης. Εντάξει. Λοιπόν, πολλά ονόματα σε «ο» που, που λύγουν σε «ο» ή «ε» έχουν διπλό πληθυντικό. Δηλαδή, ο βράχο, η ψηνου ενταξει αυτα παιδια ειναι καθαρα θεμα συνηθειας θεμα επαναληψης λοιπον πολλα ονοματα σε ο που λυγουν σε ο ε εχουν διπλο πληθυντικο δηλαδη ο βραχο η βραχου και η βράχη. Ο μόκο, που είναι το μοσχαράκι... Η μόκου και η μότσι, τα μοσχαράκια. Ο δάτηλε, η δατίου και η δατήλη, ο δάκτυλος έτσι, ο κακιφόρε, η κακιφόρου και η κακίφορη Ο τύπος, ο κούε, του κουνέ, η κούνη, ο σκύλος, είναι σαν μόνος του, είναι ο κούε του κουνέ έτσι. Αρσενικά, σε ο, έτσι, ο τσάω, έχουμε πληθυντικό, η τσάουνε, του τσάου, τον τσάω, αιτιατική πληθυντικού, του τσάουνε. Α, και εδώ έχει γίνει λάθος. Και πιστέψτε με πόσες φορές τα κοιτάω, τέλος πάντων. Λοιπόν, ομοίως, αρσενικά που λήγουνε σε ο, ο τσίπο, η τσίπουνε, έτσι, ε, ο αχινεό αχηναίο, οι αχινεύουνε, ο Κομπίο, οι κομβίουνε, είναι η Αράχνη και ο Σκορπιός. Ο βρέο η Βρεωνία, το φυτό τέλο πάντων, οι <laughs> Και θηλυκά σε Α, Ανιούτα, <χει> Ανιούτα. <χει> Ανιούτα. Η νύχτα, η νύχτα. Νύχτα. η νύχτα. Τα νιούτα, η νύχτα, η νύχτες. Τα νιούτα, τη νύχτα. ετιατική. Η νιούτα, οι νύχτες, Του νιούτε. Του νιούτε της νύχτες. Ναι. Η γίδα, η μρούσα. Η Ακίτα. Λοιπόν, ναι, ομοίως αγίδα, αγρούσα, η γλώσσα, ακατσούα, η γάτα, ακίτα, η πίτα, ακότα, η κότα, αχούρα, το χωράφι. Λοιπόν... Όλα αυτά εδώ ε, έχουν γενική, το είδαμε πιο πάνω, αγίδα τα γιδέ, η γίδα τη γίδα. Αγρούσα τα γρουσέ, ακατσούα τα, κατ, τα κατσουλέ, ακίτα τα κιτέ, ακότα τα κοτέ, αχούρα τα χουρέ. Όλα αυτά έχουν τη γενική. Με πέφτει ο τόνο στην λίγουσα. Αγίδα τα γηδέα, αγρούσα τα γρουσέ, ακατσούα τα κατσουλέ. Ε, Όπω είδαμε και. είναι η, χω... η χώρα, όχι. Ορίστε, αχώρα, όχι, είναι το χράφι. Αχώρα δεν αλλάζει, αχώρα δεν αλλάζει που σημαίνει η μεγάλη πολιτεία. το πραστό τον Α. λένε αχώρα, άμα θα πει τα τσακόνικα εζάκα τα χώρα» σημαίνει ότι πήγα στον πραστέ Και φανταστείτε ναι. ότι τότε ήταν απομονωμένοι. Σήμερα αν θέλεις να πεις «πήγα στη χώρα» μας ακούγεται λίγο περίεργο. Αν πεις «έντενι ένι χωζότα αυτός είναι από τον πραστό είναι από τη χώρα. «Έντενι ένι χοζώτα» αυτός είναι από τον πραστό είναι από τη χώρα. Γιατί χωζάτα θα πει από χωριό, χωριά ναι. Χωζάτα θα πει χωριά τη, από χωριό. Έτσι, ενώ αν πει έντενι χωζότα, σημαίνει ότι αυτό είναι από, το, από τη χώρα, είναι από τον πραστό. Mm. <coughs> Και τώρα ο πραστός δεν έχει κάτι που αν πάς, το, το, χειμώνα, αν πάς το, το, χει, το χειμώνα, νομίζω ότι ένας, ένας φίλος μας, επειδή είχε πάει, ε, είχε, είναι φυσιολάτρης τέλος πάντων, και τσακονολάτρης, και είχε πάει με τα πόδια στον πραστό από τη βασκίνα. Λεωνίδιο, βασκίνα, κοκάνι, πραστό. Και δεν βρήκε κανέναν. Ναι. Με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, τι να κάνω, λέω, τι να κάνεις, γύρνα πίσω. Μόνο η κυρία αυτή ήταν, αλλά τώρα έχει και Μένει κάτω στο άστρο. Ναι. Με το σύζυγό τη το, το ζευγάρι των εκλέζων. Ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε καμιά σκησούλα έτσι λίγο να δούμε τι. από τα λίγα στα πολλά, για να κάνουμε εξάσκηση στα. τα ουσιαστικά μα τέλο πάντων. Ναι, από τα λίγα τα πρεσά, από τα λίγα στα πολλά. Ε, <συλίτρια> εκεί που είναι ε, στο υπογραμμισμένο αυτό που λείπει, είναι η λέξη που θα βάλουμε εμείς, τέλος πάντων, εσείς. <συλίτρια> «Ζουένι έχα ένα κούε», που σημαίνει «εγώ έχω ένα σκύλο». <συλίτρια> ε, πώς θα πούμε, κυρία Χριστιανά, εμείς έχουμε δύο σκύλους, θυμόσαστε πως είναι ο πληθυντικός, είναι ο κούε, ικούνι, ικούνι, έτσι; Οκούε ικούνι, ικούνι. Ενί έμε έχουνε δύο, κούνι, κούνι. Ενοί έμε έχουνε δύο, κούνη. κούνι, Κυρία mm. mm. Ελένη, το δύο ναι. να, δια... να θέλετε να διαβάσετε ε... όλη την πρόταση, ναι. Ναι, εμού, έχουν τσε... Θα θέλατε να μας διαβάστε, μα μας και τον ενικό να ακούμε, να μαθαίνουμε. Ναι. εσύ έχουν νία χούρα. Νία, νία χούρα. Εκκου, εσύ έχουν νία χούρα. Χούρα. Εμού, έτε έχουν τσε... Τσι, Χούρε. Χούρε. Χούρε. Πολύ ωραία. Εμού έτε έχουν τσι χούρε. Χούρε. Χούρε. είσαι να προχωρήσουμε. Εδώ το τσι, να έχω κάτι. Ναι. Εμού έτε έχουν τσι, πώς. Τσι. Τσι. Τσί. Τσίχουρε. Τσί. Πώς μεταφράζουμε. Α, τρεις. Συγγνώμη, συγγνώμη. Τρεις. Τρεις. Τρεις. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Συγγνώμη, τρία. Τσιγουρε. Δεν μπορείτε έχουν τσίχουρε. Εγώ έχω τρία χωράφια. Εσείς. Εσείς έχετε εδώ, λέει, ναι, λοιπόν. Εσείς έχετε τρία χωράφια. Στρατηγούλα. Ωραία. Έντεοι έχουν μία κίτσα. Κίτσα. Είμαστε στο τρία. Στρατηγούλα στο νομί, τρία. Ε, Έντεοι έννοι έχουν μία μούα. Αυτός έχει μία μούλα. Ε, Έντεοι έχουν τέσσερι μουέ. Μούλε. Μούλε, μούλε. Τέσσερι μούλε. μούλε, μούλε. Έντεοι έχουν Έντε ίνοι τέσσερι μούλε. Έντε τέσσερι μούλε. Έντε ίνοι τέσσερι μούλε. Γιώργη, να με τα φωνά τη άμερε, όρκο Ναι, ναι, ναι. <laughs> ε, αμά τη φτιάξα μια κοίτα. Ε, κοίτα. Ε, η μητέρα έφτιαξε μια πίτα. Η, μάτερε η εφτιάξε... ματέρε, η ματέρε. Η είναι. ματέρε φτιάκαει, έξε κιτε. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Η ματέρευ, οι μητέρε έφτιαξαν έξι κίτε. Έξε, κίτ. Κίτε. Κίτε. Κίτε. Κίτε. Κίτε. Mm. κίτε. Το κου δεν είναι δασυνόμενο, αλλά ίσω επειδή είστε ε, ε, μεγαλο... είμαστε μεγαλωμένοι στο εξωτερικό, κυρία Ελένη. Ναι, ναι ναι ναι το ναι, ναι. κάπα ναι. δεν δασύνεται το τάφ oh, δασύνεται ναι, ναι όχι τι; προσθέου οχι τι Θεού. νομίζω ότι <laughs> δεν το προφέρουμε δασία έξω στο εξωτερικό το κάπα mm, yeah. εγώ νομίζω ότι το λέει τρεμιδασία εδώ εδώ στο συγκεκριμένο. ναι όχι μια κίτα κίτα ναι, ναι. είναι το σύμβολο πάνω στο τάφο με βέβαια ναι δεν πειράζει δεν πειράζει μικρό το δεν νομίζω ότι οι ψυχέ των προγόνων μας αισθάνονται ξέρεις, ανατριχύλα. Το, πρόβλημα είναι, ναι, ναι, ναι, ναι. το ναι. πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πολλές λέξεις που υπάρχει λίγο ένα φύσιμα πριν. Έτσι, ναι, ναι, ναι. ναι. Τώρα... Α, και yeah. τώρα... εγώ, εγώ προσωπικά αισθάνομαι ότι η ψυχούλα του παππούλη μου και της γιαγιάς μου αισθάνονται yeah. πολύ ωραία από η εγγώνα τους μετά από τόσα, τόσα χρόνια. Ακόμα και κακοϊπομένα να τα λέει τα τσακώνικα. <laughs> έτσι δεν είναι? Yeah. Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, πέντε. Σάντι. Εγώ θα πω το έξι. Για να το πω σωστό. άλλε το έξι. Να πω το έξι. Άλλα νι. Όλοι ή άλλοι να είναι οι έχουν πρόβλημα. Να λία Σάντι το έξι. όχι νι. Άλλα νι. Ενί εμε έχουν πέντε καμπζία. <laughs> Ενί εμε πέντε καμπζία. Εμείς έχουμε... Πίεστα <laughs> εύκολα. Εμείς έχουμε πέντε, εύκολα. πέντε παιδιά. δεν <laughs> το Λοιπόν, ε, ποιο έχει η σειρά, η κυρία Χριστιανά. Κυρία Χριστιανά. <laughs> λοιπόν, εκτιού ε, <laughs> εσύ γιουρζίζουν σαν τα κότα το μύλε. Λοιπόν, εκτιού εσύ ναι, αν μιλάει μία γυναίκα και απευθύνεται βέβαια εννοείται ότι εδώ απευθύνεται σε κάποιον άντρα. Εκειού εσύ γιουζίζου, αν είναι ένας άντρας που μιλάει θα έλεγε Εκειού εσύ σαν τα κότα το μίλε. Εκειού εσύ γιουρίζου Σαν τα κότα το μήλε, εσύ γυρίζεις σαν την κότα στο μήλο. Αυτό είναι ε, έκφραση που σημαίνει ότι γυρίζεις από εδώ και από εκεί όλη την ώρα γυρίζεις γύρω-γύρω και προκοπεί δεν κάνεις. Έτσι, η ε, έκφραση αυτή ναι. <laughs> εμού ε, έπε γιορίζονται σαν κότε το μήλε. Mm -hmm. Σαν του κότε. Σαν του κότε το μίλε. Σαν τις κότες στο μίλο. Σαν του κότε το μίλε. Ωραία. Πάμε στο εφτά. Κυρία Ελένη, είναι η σειρά σας. Ε μου έτε έχουνται ένα όνε. Εμου ete, εχunde, δύο βιο, βιο, ονει, όνο, όνο, βιο, όνο, ονο, ονο, ONU ονο ονο ονο ονο όνο, οι γειτόνι ήμι έχουν, έχουν ένα τσαό Οι γειτόνες έχουν ένα τράγο Οι γειτόνι ήμι έχουν έξε τσαούνε Τσαούνε, τσαούνε Τσαούνε, ναι Είναι παχύ σαν... Σαν το κρυφικό είναι το πως είναι στα αγγλικά το ματς Ματς, ακριβώς Πως είναι στα... Νομίζω ότι... Εκεί ταιριάζει η προφορά του, πώ είναι στα αγγλικά ε, το. Λοιπόν, οι τόνοι είναι ένα τσάο, οι τόνοι είναι έξι τσάο. Τσάο, ναι. Ε, έλαβε Γιώργη, σαν ο, ο άτσο από τα συντροηθή ανάμου, σαν είσαι ο άντρα τη συντροφιά μα. Ναι. Ε, να λύερε εδώ τελευταίο. Ναι, τα καμψία είναι οι έχουν τα ένα σάκο. Σάκο. Τα παιδιά έχουν ένα σάκο. Τα καψία είναι η έχοντα ενία. Ε, ε, ε, ενία σάκου. Σάκου. Σάκου. Όμικρον ήψιλον. Ναι. Ενία σάκου. Ενία σάκου. Ενία σάκου. Ε, τι ήθελα να πω. Α, είπα προηγουμένω το γράψατε. Τα καμτζία είναι η ένα σάκο. Τα καμτζία είναι σάπου. Εμένα να με συγχωρέσετε, αλλά πρέπει να κλείσω. Γιατί έχουμε κάτι να πάμε. Κα... Καλά να αργάν. Κα... <laughs> Γεια σα, καλό βράδυ. Κάργα κοινά, το καλέ ζάρε. Στο καλό να πα είπα, καταλάβατε. Ναι, Είπα ναι, προηγουμένως ναι. Του, του Γιώργου ότι εσύ ο άτσοπο, ο άτσοπο και εδώ αυτό το τάψιγμα είναι παχύ ο άτσοπο τα ανά μου είσαι ο άντρα της παρέας μας ε, Άτσοπο είναι ο άντρας, άνθρωπο είναι ο άνθρωπος έτσι? Mm -hmm. Ο άνθρωπο, ο άνθρωπο μάλλον συγγνώμη, η αθροίποι Ο άνθρωπος, οι άνθρωποι οι άνθρωποι, στη νέα ελληνική δεν πέφτει ο τόνο έτσι. Οι άντρε είναι ατσίπι. Ναι, ο άτσοπο ή ατσίπι. Ο άντρα, ή άντρε. <συσχύ> Αχ. Ετελειούκα με τσεγιασάμερε. Ετελειούκα <συσχύ> με Ναι. Εμαθήκαμε <συσχύ> πρεσά. Εμαθήκαμε πρεσά. Ε σιγά σιγά όνι όνι χισασκούμενε βια δε χρειάζεται βιασίνη. λαου λαου ναι λαου λαου ναι τα τα γρούσανά μου τα τζακόνιχο. το λέμε το λέμε ναι ναι ναι ναι ναι ναι τι να ότι ότι ετεθείτε να μυρωτείτε να να γράφετε να ρωτήσω κάτι ψηλό Όταν αναφέρετε το ενικό που λέτε ξέρω πάντα μπαίνει στο πρώτο πρόσωπο του ρήματος «εχουρένι» που είπατε ένα ρο. Αυτό που συνήθως δεν λέμε «ένι έχου» ας πούμε. Λέμε έτσι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο καθαρά της δωρικής, είναι ο ροτακισμό. Όταν ακολουθεί φωνή οι λέξει παίρνουν ένα ρο. Ε, παράδειγμα, Ποιο είσαι, Τσούνιερ, ε, συγγνώμη, Πιερέσι. Ποιο είσαι, λέμε. Τσούνιερ ένι, Πιανού είναι, Όταν ακολουθεί φωνήεν, οι λέξεις παίρνουν ένα. Καούρ, εκάνατε. Καούρ, εκάνατε. Λοιπόν, yeah. Ε, yeah. Ε, yeah. Όταν τη, ο, ο Κωστάκη όταν δίνει τις λέξεις στην. Πώ να το πω, στην ονομαστική του. του το ρήμα, τέλο πάντων, το δίνει πάντοτε έτσι, με αυτή τη μορφή. Το χρησιμοποιούμε, το χρησιμοποιούμε έτσι με αυτή τη μορφή, όταν κάνουμε ερώτηση, έχου παράδε, έχεις λεφτά, έτσι. Mm. Ε, έχου ρε παράδε, έχεις λεφτά. Βεβαίως, είναι σωστό να πούμε και εσέχου παράδε, απλά με αυτόν τον τρόπο δίνουμε περισσότερη έμφαση. Mm. Ή πολλές φορές, μέσα στην πρόταση, εάν ε, έχουμε το ρήμα μας, αφηγούμεθα κάτι και μέσα στην πρόταση το ρήμα μας, ε, συναντ... η επόμενη λέξη έχει φωνή, πάντοτε θα είναι με αυτή τη μορφή. Ε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, τώρα προσπαθώ να φτιάξω μια, μια πρόταση. Ε, ε, αυτό που είπαμε τι τις ερωτήσεις κυρίως Έχαρε ε, ε, εσύ μαλέ, ε, έχεις μυαλό, να, να, να πίνερε δουλεία, να κάνεις δουλειά, ξέρω εγώ, εσύ, εσύ αφαιρετά, είσαι αφαιρε, εσύ αφηρημένη Συνήθως όταν είναι σε ερώτηση, πάντοτε, πάντοτε, όταν θέλουμε να δώσουμε έμφαση, έχει αυτή τη μορφή αυτό. Ναι, λέμε ότι εζου ζου, ένι, ένι, έχου», αλλά αν θα πούμε το αντίθετο, μάλλον όταν θέλουμε ζου να κάνουμε... ερώτηση. ένι, έχω» σημαίνει «εγώ δεν έχω». «Εζου, ένι, έχου» εγώ έχω. «Εζου, όνι, έχου» εγώ δεν έχω. Όταν <συστά> θέλουμε να κάνουμε ερώτηση είναι... <συστά> και θέλουμε να δώσουμε έμφαση, είναι με αυτή τη μορφή. <συστά> ε... <συστά> «Έχουντερέτε» Έχουντε έχετε. Ε, θα, το, θα το δούμε και σε τώρα που το έκανε τώρα που με, μου το ρώτησες όταν θα φτιάξω ένα κείμενο θα βάλω κάποια τέτοια κάποια ρήματα έτσι με το ρο στο τέλος αλλά είναι αυτό το φαινόμενο λέγεται ροτακισμός mm. αυτό που βλέπετε στην ταμπέλα το καούρε κάνατε το, αυτό που σας λέω εγώ το πιερέσι ε, τσούνε καούρε κοκιάρε «καλός, ε, Αυτά mm. Μάλιστα